Καλημέρα σας κυρίες και κύριε Καληκυριάκη να έχουμε το μπροστά μου αυτή την αγαπημένη συνέντευξη Από την οποία πολλά και πάλι α, έχουμε μοιραστεί τμήματα Βορία και εδάφια Από την 15η Ιουνίου του 1958 Την έδωσε ο Οδυσσέας Ελίτης στον Ρένο Αποστολίδη Στην τότε Εφημερίδα Ελευθερίας μας Κόκ εμ... Να το το βρήκα Πάει ως εξής πολιτική στο κέντρο μάλιστα του χώρου μας, εκεί πας, πάει το προβλημάτιο των σχέσεων μεταξύ λαού και ηγεσίας. Και τοποθετείται του Ελλήπης ως εξής, που θα υπάρξει η τοποθέτησή του αυτή, δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε και αυτό το πρωί τον αγαπητό μας καθηγητή Γιώργο Κοντογιώργιο. Γιώργια ναι, κοιτάξτε, είναι βασικό. Εγώ λέω και εσύ με ποιητής, εγώ που το λέω μακριά από την πολιτική, αλλά κοιτάξτε, ο λαός αυτός κατά κανόνα εκλέγει την ηγεσία του και όμως όταν αυτή αναλάβει την ευθύνη της εξουσίας είτε την αριστοκρατία εκπροσωπεί είτε την αστική τάξη είτε το προλεταριάτο. κατά ένα μυστηριώδη τρόπο αποξενώνεται από τη βάση που την ανείδηξε και ενεργεί σαν να βρισκόταν στο Ουσβεκιστάν ή στο Τέξας Καλή σας μέρα κύριε Κοττήριο Καλημέρα κύριε Μπορδάν Πώς είστε Καλά λέω Πώς νιώθει, πώς νιώθει ένας ε, τραφείς στην Εσπερία Πολιτικός Επιστήμων όταν παρακολουθεί το κοινοβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας. Ε, θα πω πώς ε, αισθάνομαι εγώ, γιατί έχω τη γνώμη ότι δεν αισθάνονται όλοι το ίδιο okay. οι τραφέντες στην Εσπερία, όπως λέτε. Ε, έχω τη γνώμη ότι επιβεβαίωσαν αυτό το οποίο ε, οι αναλύσεις μου με έχουν οδηγήσει στο να πω ότι ε, ότι δημιούργησε αυτή η εσπερία ε, που το ονόμασε νεωτερικότητα για να βγει από τη φεουδαρχία και να οικοδομήσει τις κοινωνίες εν ελευθερία με αυτό το πολιτικό σύστημα ε, το έχει κακοποιήσει η Ελληνική πολιτική τάξη. Το, αυτό που συνέβη λοιπόν Aha. επιβεβαίωσε ότι λειτουργεί το ελληνικό κοινοβούλιο, δηλαδή η ελληνική θεσμ, η εκδοχή των θεσμών ε, της ε, νεοτερικότητας, ως ε, ένα ε, σύνολο μηχανισμών που έχουν να κάνουν με το πώς ως πρώτη προτεραιότητα θα ιδιοποιηθούν το δημόσιο αγαθό. Επιτρέψτε μου δύο εδαφιώσιμα προς διευκόλυνση των, των ακροατών. Δύο εδαφιώσιμα και μία α, διευκρίνηση θα σας ζητήσω. Τα δύο εδαφιώσιμα λοιπόν α, που μπορούν να οδηγήσουν τη συζήτηση μας του, εδώ το πρωί της Κυριακής και ξανά σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Δεν είναι τίποτα δεδομένο σε το την της Ας είναι η εσπερία που πάει συνολικά η δύση πολιτικά. Φωτοθέτε και της αποσύνθεσης του ελληνικού πολιτικού συστήματος μέσα σε όλη αυτή την μάλλον κάτω από όλη αυτή την ομπρέλα ε, η διευκρίνηση θα ήθελα να έχει να κάνει με τον όρο που θέλετε νεωτερικότητα. Ας πούμε ότι μας ακούει κάποιος λέει τι είναι τώρα αυτή η νεωτερικότητα Ναι, ακούστε ε, πρώτα πρώτα να πούμε το μίζον. Ζούμε το τέλος της νεωτερικότητας Αχα. Τι είναι η νεωτερικότητα. Και γιατί μα αφορά εδώ. Η νεωτερικότητα ορίστηκε κατά δύο τρόπους. Αρχικά ως η νεότερη εποχή, αυτή που ανεδείχθη δηλαδή από τη Δυτική Ευρώπη και οδήγησε τις κοινωνίες από τη Θεοδαρχία στην νεότερη εποχή που η νεότερη εποχή χαρακτηρίζεται από τις κοινωνίες όπου τα άτομα είναι ελεύθερα όπως είναι σήμερα. Και το δεύτερο επίπεδο αυτή της αντίληψης είναι η ιδεολογία της νεωτερικότητας. Το γεγονός δηλαδή ότι ξαφνικά οι νεότεροι κοιτάχτηκαν στον καθρέφτη και αποφάσισαν ότι είναι ανώτεροι από κάθε άλλη εποχή της ιστορίας. Ότι αυτό που κατασκευάζουν σήμερα δεν συνέβη ποτέ, αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο αλλά. Και δεν θα εξελιχθεί στο μέλλον αλλάζοντας ουσιαστικά ουσιοδός δηλαδή διότι ό,τι είχε να πετύχει η ανθρωπότητα το πέτυχε έχει δηλαδή ας... η ιδεολογία είναι η βαθιά συντηρητική στροφή της, της νεότερης εποχής ενώ η νεωτερικότητα ως πραγματικότητα αποτέλεσε σαφώς πρόοδο γιατί τον απελευθερώνει τον άνθρωπο ε, τις κοινωνίες είναι πρόοδος στη συνέχεια εξελίχθηκε σε μια βαθιά συντηρητική ιδεολογία που κατατείνει στο να καταργήσει κάθε ιδέα συνάρτησής της σε συγκριτικό επίπεδο και όχι επιστροφής έτσι <χω> με το παρελθόν, με οποιοδήποτε παρελθόν και κυρίως υποκρύπτει αυτό σύγκρισής της με το ελληνικό παρελθόν από το οποίο προήλθε και το οποίο θαύμασε και ήθελε στην αρχή να ανοικοδομήσει <Το> και βεβαίως αυτό με σκοπό να μην προχωρήσει προς το μέλλον, να μην μετεξελιχθεί δηλαδή αυτό το οποίο διαμορφώθηκε: η σχέση κοινωνία και πολιτικής ε, Αυτή Αυτοί που προσπάσεις, κυβερνάνε προσπάσεις, και αυτοί που κυβερνώνται. Okay. Η, η Εσπερία, η Ευρώπη, οι άνθρωποι στο Παρίσι, όπου ε, σπουδάσατε και πολιτική επιστήμη, όπου γίνατε διδάκτορα κ. Κοντογιώργη, ε, εμ, εμπνεύστηκαν από την αρχαία Ελλάδα. Η σύγχρονη τότε Ελλάδα. Όταν ε, άνθιζε η νοητερικότητα ή είχε καμία σχέση ή ήμασταν εμείς κομμάτι αυτού του, του τμήματος. Κύριε Πορδάνο, ε, εδώ το... είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εάν θέλουμε να καταλάβουμε... Κύριε Πορδάνο, εκεί φτάνει Τέξας που λέει και ο Ελίτης. Ε, ο, ο Ελίτης έκανα μια θεμελιώδη παρατήρηση σε δύο επίπεδα. Το ένα ότι αυτοί που υποτίθεται, θα προσθέσω εγώ, εκλέγονται από την Α. κοινωνία, ξαφνικά λειτουργούν ως θεουδάρχες του Τέξας ή της, ε, του Μεξικού, ή δεν ξέρω ποιας άλλης χώρας. Ο, δεν έχουν καμία σχέση δηλαδή ούτε με αυτούς που τους εξέλεξαν, ούτε και με τη χώρα την οποία κυβερνάνε. Okay. Και λέει, με μυστηριώδη τρόπο, ένας ποιητή, μεγάλος ποιητής, αλλά δεν ήταν αυτός ο οποίος θα έδινε την απάντηση. Δεν είναι μυστηριώδης ο λόγος για τον οποίο η πολιτική τάξη αυτή τη χώρας είναι απολύτως αυτονομημένη από την κοινωνία και τη χώρα, δεν αισθάνεται, παρόλη τη ρητορική της, ότι υπηρετεί αυτή τη χώρα. Γιατί σημαίνει. αυτό. για να το κατανοήσουμε, πρέπει να κάνουμε μία μικρή αναδρομή. Μία αναδρομή σε αυτό που είπατε. Ποια σχέση είχε ο ελληνικός κόσμος πριν από την απελευθέρωσή του με τον ελληνικό κράτος, με την Εσπερία. Ο ελληνικός κόσμος στη διαχρονία του, από την έναρξη της αναγέννησης, δηλαδή από το Βυζάντιο μέχρι και το 19ο αιώνα, ήταν η ατμομηχανή για τη μετάβαση της Δυτικής Ευρώπης, άρα του νεότερου κόσμου στον ανθρωποκεντισμό, στη νεότερη εποχή. Το δεύτερο στοιχείο, ανεξαρτήτως του ότι στη συνέχεια αυτό νομήθηκε, το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αυτός ο κόσμος εκείνη την εποχή, συμπεριλαμβάνω και το 19ο αιώνα, ζούσε σε καθεστώς εθνικής κατοχής αλλά συγχρόνως με τα θεμέλια τη βάση αυτού που δημιούργησε από την αρχαιότητα δηλαδή της ανθρωποκεντρική όπως θα την αποκαλέσουμε κοινωνίας, ε, ε, οικουμένης δηλαδή μια μετακρατοκεντρική εποχή σκεφτείτε την εποχή μας σήμερα μετά από 200 εποχή προσέξτε θέλω να το εξηγήσω Σήμερα νομίζουμε ότι ο κόσμος που συγκροτήθηκε σε κράτη, που είναι ένα άθροισμα κρατών, uh -huh. είναι μια εσαΐ κατάσταση. Είναι σαν θέσφατο μέσα είναι, μας. σε μας. λίγο θα μας πούνε ότι είναι και στάλτο αυτό. Είναι μια εποχή η οποία θα παρέλθει όταν θα μεταβούμε σε μια άλλη εποχή που θα λέγεται οικουμένη. Δηλαδή που τα κράτη θα ενσωματωθούν σε ένα Οικουμενικό πλαίσιο θα δημιουργηθεί ένα κοσμοκράτος. Το αυτό το δεν το... θα είναι αποτέλεσμα μιας επεξεργασίας του νου, μου, του νου μας, όπως μας λέει ο Κάντ και οι άλλοι της νοθελικότητας, αλλά αποτέλεσμα της εξέλιξης. Αυτό συνέβη στον ελληνικό κόσμο. Ο ελληνικός κόσμος του 18ου, του 19ου αιώνα ζει σε αυτό το καθεστώς. Εν πάση περιπτώσει ζει σε συνθήκες κοινωνίας εν ελευθερία, μικρής κλίμακας, τα κοινά. Κοινότητες τα λένε σήμερα. Κοινότητες. Αυτό και, και αν ναι. το παρατηρήσει κανείς, με συγχωρείτε και όλα, μπαίνω κι εγώ στον πειρασμό <Το> να, να, σκέφτομαι, να σκέφτομαι με ακαδημαϊκό τρόπο, αν το παρατηρήσει κανείς, αυτός ήταν ο τρόπος του ελληνισμού από τα πανάρχια χρόνια. Μα, και, ακριβώς. Και έγιναν και μας δώσανε ένα κράτος, το οποίο μας επιωλήθηκε με έναν βαβαρό μονάρχη, στη συνέχεια, το οποίο μήπως τελικά το θεωρήσαμε ότι ήταν ο Οθωμανός πιο πριν. Είναι χειρότερο από τον Οθωμανό. Oh, uh... Το νεοελληνικό κράτο σε επίπεδο συγκρότηση τη πολιτική δομή τη κοινωνία, οργάνωση δηλαδή τη πολιτική οργάνωση τη κοινωνία, είναι χειρότερο από τον Οθωμανό. Διότι ο Οθωμανό σε επίπεδο κορυφή λειτουργούσε λαϊλατικά ω δεσποτεία, αλλά είχε αφήσει για το δικό του συμφέρον τον ελληνικό κόσμο να λειτουργεί με του όρου του κοινού. Και μέσα στο κοινό υπήρχε ο Δήμο. Υπήρχε δηλαδή όπως τη λέγανε στα έγγραφα της εποχής η μάζοξη όλων μικρών και μεγάλων μικρών και μεγάλων όχι σε ηλικία σημαντικών και μη σημαντικών Τι σημαίνει αυτό Ότι όταν εσύ ή εγώ είχα ένα πρόβλημα γιατί ήμουν χείρα, ορφανός, φτωχός, δυστυχής ή οτιδήποτε άλλο πήγαινα στο Δήμο να το πω Όταν συγκροτήθηκε λοιπόν το νεοελληνικό κράτος Οικοδομήθηκε παράλληλα βεβαίως και η ιδεολογία του, ξέρετε κάνω την παρένθεση αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σήμερα έχουμε πιστεί ότι δεν ακολουθήσαμε το δρόμο της εσπερίας επειδή δεν περάσαμε από αναγέννηση διαφωτισμό, μα δεν χρειαζόταν να περάσουμε. Τι είναι ο διαφωτισμός. Είναι ο στοχασμό αυτών που απελευθερώθηκαν από τη φεουδαρχία και άρχισαν να διαβάζουν την ελληνική γραμματεία ουσιαστικά για να δουν πώς θα συγκροτηθεί μια ελεύθερη κοινωνία. Πώς είναι το ελεύθερο άτομο. Αυτό είναι, δηλαδή, η επιστήμη του ελεύθερου, των ελεύθερων κοινωνιών. Αυτό τος το στοχάζεται, αυτός που γεννιέται και πρέπει να το οικοδομήσει. Αλλά γιατί ο ελληνικός κόσμος που συνέχιζε να διαβάζει Αριστοτέλη και στο Βυζάντιο και στην Τουρκοκρατία και κατανοούσε μέσω... Του Αριστοτέλη, τις πολιτικές λειτουργίες του κοινού, της κοινότητα. Γιατί έπρεπε να τα πετάξει όλα αυτά και να αποκτήσει την έννοια του διαφωτισμού. Συγκλονιστικό αυτό Είχε πνευματική απογείωση, τρομακτική. Δεν, Κα... δεν χρειαζόταν να περάσει. Δεν, δεν χρειαζόταν προσέξτε. Δεν έχει ακουστεί αυτή η άποψη. Για να περάσει Είναι από το, το, το διαφωτισμό. Ενοχοποιείται το γεγονός είχα... κύριε Πορδάνο, ενοχοποιείτε το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία στη διαχρονία της ήταν ελεύθερη κοινωνία στα κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά της στοιχεία ακόμα και όταν ήταν σε καθεστώ εθνικής συνολικά κατοχής, στο πλαίσιο του κοινού αυτοκυβερνιόταν δέστε τώρα που το πάνε έχει ιδιαίτερη σημασία επιτρέψτε μου να Τονίσουμε ότι αυτό το οποίο ακούγεται από το στόμα σας τώρα προ, προέρχεται και προκύπτει από έναν άνθρωπο ο οποίος ε, έχει σπουδάσει νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών πολιτική επιστήμη στο Παρίσι Α, συνεπώς είναι θέμα μίας δυτικής παράδοσης που πολλές φορές τίνει να θέλει να αποδιώχνει από το ελληνικό παρελθόν Μα, ε, την, ε, περίοδο, την βυζαντινή του περίοδο και εσείς λέτε ότι όχι ακόμα και σε εκείνες τις εποχές η ελληνική πολιτική δραστηριότητα οργανωμένη με τον α, αρχαιόδοτο αυτό τρόπο σε, σε κοινότητες διατηρούσε την αίσθηση της ελευθερίας. Μα ήταν, είχε ατομικότητα δεν ήταν δουλοπάρικος. Αυτό Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Ξέρετε τι σημαίνει η επισήμανση ότι η κακοδαιμονία μας οφείλεται στο ότι δεν περάσαμε από το διαφωτισμό, την αναγέννηση κλπ. Ό,τι εκφράζουν τη βαθιά τους λύπη γιατί δεν γίναμε φεουδαρχία. Αντιλαμβάνεστε που το πάνε. Γιατί αυτό. Γιατί... Πού μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Τα πέμπτε λεπτά που να... γινει απο εδω και περα τα Το λεπτα που μενουν σε αυτη την συνομιλια γινει έπρεπε Α, να είχαμε είναι παραπάνω. Είναι πού πάει η Δύση και τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Η, η Δύση, μην... κύριε Μπογλάνο, για πρώτη φορά σήμερα η Δύση και η Ελλάδα συναντιόνται στο ίδιο πρόβλημα. Στο ότι δηλαδή ε, έχει τελειώσει η εποχή που οι ισορροπίες στο πολιτικό σύστημα διαμορφώνονταν στους δρόμους και ε, έχει τελειώσει επίσης το πολιτικό σύστημα που αποκλείει την κοινωνία από την πολιτική το οποίο οικοδόνησε με, με την ψευδή ε, αντίληψη που όλοι αποδεχθήκαμε από μια στιγμή ότι το σύστημα είναι και δημοκρατικό και αντιπροσωπευτικό. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι μια εκλόγιμη μοναρχία ολιγαρχικού τύπου, η οποία εδώ διαφέρει η Ελλάδα από την Ευρώπη, από τη στιγμή που συγκροτήθηκε το ίδιο πολιτικό σύστημα, το οποίο εκεί λειτουργήσε για να σύρει τις κοινωνίες στην ελεύθερη εποχή, εδώ λειτουργήσε για να φέρει πίσω από την εποχή της Οικουμένης, στην εποχή του Σόλωνα, δηλαδή να οπισθοδρομήσει την ελληνική κοινωνία στο όνομα του εξευρωπαϊσμού. Με άλλα λόγια, εδώ το ελληνικό κράτος έκανε δύο πράγματα. Το πρώτον, αποδόμησε τη θεσμική συλλογικότητα του Έλληνα για να λειτουργήσει κατά άτομο, αυτό που λέγεται πελατειακά και να κυριαρχήσει. Και δεύτερον, απέκλεισε την δυνατότητα δημιουργίας αστικής τάξης. Προσέξτε όμως εδώ, τι μας λένε, ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει αστική τάξη. Ξέρετε τι σημαίνει ότι άρα είναι μια λατινικού τύπου, λατινοαμερικανικού τύπου κοινωνία. Αχά. Το ψευδέ είναι ότι υπήρχε στην ελληνική κοινωνία αστική τάξη η οποία ήταν έτη φωτός πιο μπροστά από τι αστικέ τάξει τη Ευρώπη που μόλις δημιουργούνταν, Αλλά την απέκλεισαν τον ελληνικό κράτος πολλούδε, μάλλον μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που αστική τάξη γίνανε βεβαίω. Αλλά όμω ήθελε μια αστική τάξη η οποία θα ήταν. Πριτανείο σύτησης του κράτους, δηλαδή παρασυτική. Yeah. Ερμήνευσαν την ελληνική κοινωνία όχι με αυτό που ήταν στην ιστορία της και μέχρι τον 20ο αιώνα, αλλά με βάση τα πεπραγμένα του νεοελληνικού κράτους, δηλαδή του εαυτού τους. Παραμόρφωσαν yeah. yeah. την εικόνα. Yeah. Κατέστρεψαν αυτή την αστική τάξη διότι δεν ήθελαν ουσιαστικά την εθνική ολοκλήρωση από το 19ο αιώνα και τους αυτοχθονιστές μέχρι και την νεότερη εποχή. Ήθελαν μια αστική τάξη η οποία είναι παρασυντική, εξαρτημένη... αλλά τέτοια δεν ήταν η αστική τάξη του γύρωθεν ελληνισμού... ο οποίος ήταν και ουσιαστικό ουσιαστικός φορέας αυτής της... της ιστορίας της ελληνικότητας. Πολύ βασικό ε, αυτό το οποίο λέτε για τους αυτοχφωνιστές υπήρχε αυτή η ομάδα των ανθρώπων εκεί γύρω στο 1850 με 1900 που έλεγε ότι παιδιά Έλληνες δεν είναι οι, έξω, οι Έλληνες στο Μοναστήρι των Σκοπίων, στην Κωνσταντινούπολη στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου Έλληνες όσο είστε εδώ Αυτοχθονιστές ήταν και αυτοί που κατέστρεψαν τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας Αυτό. στο όνομα της Μικράς την Ελλάδος ε, αλλά να κάνουμε μια, ε, ε, έναν επίλογο κύριε Μπορδάνο νομίζω να προλάβουμε πριν κλείσουμε Έχουμε δύο λεπτά. Με ρωτήσατε πού πάμε. Δύση λοιπόν και Ελλάδα συναντιόνται στο ότι έχει τελειώσει το σύστημα της νεωτερικότητας και ο τρόπος δράσης. Αυτό που διαπιστώνουμε σήμερα με την κοσμογωνία των εξελίξεων που έχουν συντελεστεί τις τελευταίες δεκαετίες είναι μια ριζική ανατροπή της ισορροπία μεταξύ κοινωνίας, κράτους και αγορών Αχα. στο παρελθόν κατακτήθηκαν ορισμένα πράγματα τα οποία ισορρόπησαν μεταξύ ε, αυτών που αποτελούν την άρχουσα τάξη και αυτών που αποτελούν <συγνώμη> συγνώμη, την κοινωνία της εργασίας όπως λέγεται ε, τη συνολική κοινωνία αν θέλετε μέσα από λειτουργίες πολιτικές δράσεις ε, που έχουν να κάνουν με εξωθεσμικό τρόπο σκέψης και λειτουργία, δηλαδή με τις διαδηλώσεις με τις ε, κομματικές εντάξεις, με τις απεργίες. Ε, αυτό που έχει γίνει συντελεστή σήμερα είναι η πλήρης ανατροπή αυτής της ισορροπίας. Στην Ελλάδα ήταν διαρκής για τους λόγους που είπαμε, αλλά έχει ολοκληρωθεί και στη Δύση. Τι σημαίνει αυτό, χωρίς να εξηγήσουμε την αιτία του προβλήματος. Σημαίνει ότι για να πάψει να συντελείται αυτό που συντελείται, δηλαδή η πλήρης φτώχυνση των μεσαίων στρωμάτων, άρα μια άλλη διαίρεση της κοινωνίας, όπου, των κοινωνιών όπου ο πλούτος ισορεύεται όλο ένα και περισσότερο σε εκείνους οι οποίοι αποκτούν και κολοσιαία πολιτική δύναμη και στις κοινωνίες οι οποίες τίθενται στο περιθώριο. Οι κοινωνίες σήμερα στη Δύση δεν έχουν την πολιτική επιρροή που είχαν. Γι' αυτό και βλέπουν ότι αυτά που κατακτήθηκαν ε, στο, στη διάρκεια 1,5 αιώνα ουσιαστικά, να καταραίουν μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Οι ανισότητες να γιγαντώνονται. Και αυτό... Θα τις οδηγήσει στο να σκεφτούν αυτό που ακόμα δεν έχουν οδηγηθεί να σκεφτούν. Εδώ ο διάλογο είναι πιο έντονος, αλλά εδώ έχει απαγορευτεί η πρωτοτυπία της σκέψης, ξέρετε. Εάν τους πείτε, το, τους πείτε τι πρέπει να γίνει, θα πούν και πού αλλού εφαρμόζεται αυτό. Εάν κάπου αλλού δεν γίνεται, απαγορεύεται διαρροπάλου και να το σκεφτεί στην Ελλάδα. Όχι να ψάξεις να το εφαρμόσεις. Ε, αυτό είναι η ιδεολογική υποτέλεια όπως θα το λέγαμε. Αλλά ε, αφορά την διανόησή μας. Είναι άλλη στάξιο ζήτημα. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα λοιπόν που έχει να κάνει με το ότι πρέπει να σκεφτούμε πώς θα ανακτηθεί η, δυνα... η πολιτική δυνατότητα της κοινωνίας ώστε να πάψει να υπάρχει η παντοδυναμία των λεγόμενων αγορών. Αυτό για να γίνει Πρέπει να ξανασκεφτούμε τις έννοιες. Τι είναι δημοκρατία, τι είναι αντιπροσώπευση, που πιστέψαμε σε αυτά που μας δίδαξε η νεωτερικότητα που είπαμε και ο διαφωτισμός. Μια παραμόρφωση δηλαδή των έννοιών, σκόπιμη στο τέλος, για να κοιμήσει τις μάζες αφού έχουμε δημοκρατία. Τι άλλο να σκεφτούμε, το αυταρχικό καθεστώ Αυτό είναι το δίλημα. Ναι, ενώ, ενώ μπορούμε να προβούμε σε... Ε, μία νέα αντίληψη του πώ ακριβώ μπορεί να λειτουργεί η δημοκρατία και το αν πραγματικά έχουμε δύο δημοκρατία. Απ' την άλλη μεριά δεν έχουμε δημοκρατία ούτε αντιπροσώπευση. Προς τα πίσω. Και αν είχαμε προς το προς... ένα, δεν προς... θα είχαμε το άλλο, κύριε Μπογκδάνο. Δεν μπορεί να είναι ένα σύστημα και δημοκρατία και αντιπροσώπευση. Δεν μπορείτε να είστε και λιοντάρι και, και άνθρωπο. Ένα από τα δύο θα είστε. Κολονοποιήσει τέτοιου είδου δεν έχουν γίνει ακόμα στην ιστορία. Ε, Επομένω, έρχομαι στου άλλου οι οποίοι. Μιλάνε για άμεση δημοκρατία, όσοι αν τα πράγματα, το τραπέζι... γιατί το σύστημα είναι ένα τραπέζι, ένα πράγμα. Είναι άμεσο ή έμεσο. Ε, δεν υπάρχει ο χρόνος της δημοκρατίας σήμερα. Εύκολα μπορώ να φτιάξω. Το έχω μελετήσει το θέμα, μία, ένα σύστημα δημοκρατίας. Δεν υπάρχει όμως η εποχή που θα το υπηρετήσει... που θα το ενσωματώσει στις ψυχές των ανθρώπων. Αυτό που μπορεί να γίνει σήμερα για να ανακτηθεί... Αυτή η ισορροπία, δηλαδή η κοινωνία να αποκτήσει πολιτικό ρόλο ξανά και να αλλάξει τα πράγματα, είναι μια μετάβαση προς σχετική προσωμείωση, το λέω, αντιπροσώπευση. Να ενσωματωθεί η κοινωνία στο πολιτικό σύστημα. Αντί να τρέχει στους δρόμους, να διαδηλώσει για να αξιώσει την ενσωμάτωση της πολιτικής της βούλησης στις πολιτικές διαδικασίες για τη λύτη των αποφάσεων. Έχουμε κ. Γιώργη στην ε, τηλεφωνική γραμμή και αναμένει και τον ευχαριστώ για την υπομονή του οπότε θα ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσάς για την ε, συντροφιά αυτή που μας κάνατε και τις εμπνεύσεις που μας δώσατε Αυτό. Σας, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και εγώ σας να είστε καλά. Εμέν, αλλά ναι, σας, ναι. σας ευχαριστώ. Να την καλά, ευχαριστώ. Είχαμε πιστεύω. και επιφυλάσσουμε για τη συνέχεια αυτής. Σας ευχαριστώ πολύ. Κρατάω να, το ναι. γεγονός ναι. ότι μας επισημαίνεται ότι πρέπει να ανακτήσουμε την πολιτική μας δυνατότητα και ότι όλο αυτό το κλεισέο ότι δεν περάσαμε ποτέ Ευρώπη και μάλλον δεν περάσαμε ποτέ Αναγέννηση και διαφωτισμό ίσως θα πρέπει να κάτσουμε να το ξανασκεφτούμε. Και, και, άλλη, και δηλαδή, η δηλαδή. κοινωνία, κύριε Μποκδάνο, να σκεφτεί και να θέσει το πολιτικό ζήτημα όχι με όρους διεκδίκησης για πολιτικές, αλλά για πολιτικό σύστημα αντιπροσώπευσης. Να μπει στο πολιτικό σύστημα για να αλλάξει τους συσχετισμούς και όχι να περιμένει από, από έξω να χτυπάει την πόρτα. Να είστε καλά κύριε Κοντοδιώργη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλή Κυριακή. Επίσης και για σας.